Στο δέκατο άσμα του παραδείσου ο Δάντις έχει ανέλθει στην τέταρτη από τις δέκα συνολικά ουράνια σφαίρες, στη σφαίρα του ήλιου Εκεί σαν μικρή ήλοι έξω από τη σκιά της γησπια, πια λάμπουν και αιωρούνται οι ψυχές τα πνεύματα μάλλον όσων εμβάθυναν στις θείες αλήθειες Κι όταν πια λέει ο Δάντις, η μικρή αυτή ήλοι «Με ψαλμό και λάμψη, σαν άστρα πλάι σε πόλο σταθερό, τριγύρω μας τρις κύκλους είχαν γράψει, μιας σαν γυναίκες που έσερναν χωρό και στέκονται για λίγο σιωπηλέ να πιάσουν τον καινούριο το ρυθμό». Και τότε μια από τις ψυχές, ένας από τους μικρούς ήλιους, μιλά και κάνει ας πούμε τις συστάσεις. Η ίδια είναι λέει ο αποπνευματωμένος Θωμάς Ακινάτης και μαζί του, συνδυασμένοι σε ένα τέλειο δωδεκάφθογκο, βρίσκονται και όσοι άλλοι εμβάθυναν στις θείες αλήθειες. Είναι ο Αλβέρτος εκ ο Αλμπέρτους Μάγνους, όπως λεγόταν, που έζησε το 13ο αιώνα. Είναι ο Φραγκίσκους Γκρατιάνος, ή Γρατσιάνος, που έζησε κάπου ανάμεσα στον 10ο και στο 12ο αιώνα. Είναι ο αιωνα ειναι ο πετρο εκ 12ο αιώνα κι αυτός. Είναι ο αιωνα κι αυτό. φυσικά, διότι του αποδίδονταν εκείνη την εποχή οι παροιμίες και ο εκκλησιαστής που θεωρούνται θεωρητικά κείμενα. Είναι ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, στον οποίο θα αφιερώσουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι ο ιστορικός Παύλος ο Ρώσιος που έζησε τον 5ο αιώνα. Είναι ο Βοήθιος, στον οποίο επίσης θα αφιερώσουμε μια εκπομπή. Είναι ο Ισίδωρος Εξεβήλη, που έζησε τον 6ο προ τον 7ο αιώνα. Είναι ο Βέδα ο Εδέσιμο, στον οποίο οφείλουμε σε τελευταία ανάλυση την ύπαρξη παλαιοημερολογητών, και ο οποίο έζησε τον 8ο αιώνα. Είναι ο αιωνα ειναι ο Ριχάρδος του Αγίου Βίκτορα, 12ο αιώνα. Θα μπορούσα να πω πληροφορίε για καθέναν από όλου αυτού, όμω α κρατήσουμε το ουσιώδε, ότι κανένα από αυτού δεν θα εξέπλητε όποιον. Διαβάζει τον έριθμο κατάλογο. Είναι όλοι γνωστοί και όλοι αναμενόμενο να βρίσκονται εκεί. Όλοι έχουμε πει 11 μόνο. Τελευταία σύσταση κρύβει μια έκπληξη γιατί αυτός ο ακραίο ηλιοίσκος των εθέρων που ο Θωμάς ο Ακινάτης δείγνει στο δάντη πριν λέει η ματιά σου επιστρέψει πάλι σε σένα είναι μεταφράζω τώρα κατά λέξην, το αιώνιο φως του συγκαίρι ο οποίος διδάσκοντας στην οδό αχήρου εξέθεσε δια συλλογισμών που επέσυραν το φθόνο. Αυτό είναι όλο κι όλο μια τερτσίνα, με ρήμα μάλιστα, στο συγκέρι βέρε. Άντε να αναφέρεται στο συγκέρι κι άλλη μια τερτσίνα, όπου λέει ο Δάντης ότι ενώ τον βλέπουμε σαν πνεύμα ολόφωτο πια, στη ζωή έκανε μαύρες σκέψεις, εντάφιες. Μια τερτσίνα απλώς λοιπόν, όπου συμπιέζεται όμως μια ολόκληρη άποψη για τον κόσμο. Η άποψη ακριβώς που θα έπρεπε σήμερα ειδικά να κρατήσουμε με τα Σήμερα ειδικά, που τεχνητοί διαχωρισμοί, οικοδομημένοι ένθεν και ένθεν με τα υλικά ενό πανομοιότυπου φανατισμού, μιας πανομοιότυπης μυσαλλοδοξίας, συσκοτίζουν τους αληθείς διαχωρισμούς. Μια τερτσίνα, λοιπόν, που θα προσπαθήσω να την αποσυμπιέσω σαν μια έμπρακτη αντίδραση, στην ένθεν και ένθεν καλλιεργούμενη και απολύτω ισοδύναμη επιμένω: αποβλάκωση. Μια τερτσίνα που προποθέτει ότι πουθενά σε κανένα σημείο τη γη οι άνθρωποι δεν θα είναι πια γονιπετή, συντεθλιμένοι, ανακατασκευασμένοι ω άβουλη, θεοφοβούμενη μάζα. Τι έχουμε λοιπόν εδώ. Έχουμε καταρχά τον Σιγκέρι Εκβραβάντη, καθηγητή, για την ακρίβεια διδάσκαλο τεχνών, κατά την 6η και 7η δεκαετία του 13ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Όπου εκείνη την εποχή ακριβώ γίνεται χαμό. Όχι ο χαμό που επεκράτησε τι προηγούμενε δεκαετίε, σχετικά με το αν θεωρείται αποδεκτή η διδασκαλία τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, αυτό έχει λυθεί αλλά σχετικά με το ποια εκδοχή αριστοτελισμού θα διδάσκεται. Και μήλο της έρηδο είναι ο Ιμπν Ρουζντ, ο γνωστός Αβερόης, που ήδη τον περασμένο αιώνα, ανάμεσα στην Κόρδοβα και στο Μαρόκο, έσπηρε τα ζυζάνια ενός αριστοτελισμού τόσο ακραία ορθολογικού, ώστε κατηγορήθηκε μάλλον εύλογα, ως και για απάρνηση της αθανασίας της ψυχής, αφού υποστήριζε ένα είδος μονοψυχισμού μια ενιαία ψυχή των πάντων σίγουρα όμως κατηγορήθηκε για απαξίωση της θρησκείας και της θεολογικής σκέψης διότι ο Αβερόης υποστήριζε ή έτσι κατάλαβαν την περίφημη τότε και έκτοτε άποψη περί αλήθειας ότι υπάρχει μια αλήθεια για τον απλοϊκά θρησκευόμενο υπάρχει όμως και μια για το στοχαστή που είναι εξίσου ισχυρές ότι βέβαια οποιοςδήποτε εκείνη την εποχή θα έλεγε ότι δεν είναι και εξίσου έγκυρες, η θεολογική αλήθεια που υποστηρίζει η Εκκλησία, εννοεί αυτή που είναι για τον απλοϊκό, φυσικά σε τελευταία ανάλυση θα κυριαρχήσει. Αλλά το δηλητήριο έχει ειδηχυθεί. Λοιπόν, ο συγκαίρι εκβραβάντης προώθησε από πανεπιστημιακή έδρα, από καθέδρας λοιπόν, αυτό το προδήλου πολιτικής αξίας επιχείρημα. Και φυσικά, αποδοκιμάστηκε επίσημα ήδη το 1270. Όταν όμως απεδείχθη ότι όχι απλώς δεν είχε πτωηθεί, αλλά γύρω του αναπτυσσόταν ένας κύκλος μαθητών, τότε με πρωτοβουλία του Επισκόπου των Παρισίων, 219 θέσεις συναφής οι περισσότερες προς τις διδασκαλίες του συγκέρη, αποδοκιμάστηκαν πλέον επισήμω και με βαριές ποινές από την Εκκλησία. Το 1277 λοιπόν ο σιγκέρι είναι πια εκτός νομιμότητας και θα συνεχίσει παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε να πει «δεν το εννοούσα, παιδιά, ποιο έγκυρο είναι το άλλο, παρόλα αυτά επιμένω σε αυτό που λέγα εγώ», θα συνεχίσει μέχρι να τον δολοφονήσει ο γραμματέας του. Από αρκετά νωρί του συλλογισμούς, όπως λέει ο Δάντης, τους εξέθετε, δεν κήρυτε λοιπόν, δεν φωνασκούσε, συλλογιζόταν δημοσίως από ένα ανόγι στο δρόμο όπου υπήρχαν οι αχυρώνες. Ο δρόμος αυτός ονομαζόταν τότε οδός Αχίρου και σήμερα ευλόγος λέγεται οδός δάντη. Προσέξτε τώρα, το κατεξοχήν σχολαστικό τείχος εναντίον του αβεροϊσμού το ύψωσε ο Ακινάτης και δεν ήταν καθόλου εύκολο να το κάνει. Γιατί, ως γνωστόν, τον Αριστοτέλη η Δύση τον οφείλει αρχικά στους Άραβες. Κάποια στιγμή θα πούμε αναλυτικά και αυτή την ιστορία. Οφείλει η Δύση τον Αριστοτέλη πρώτα στον Αβικένα και έπειτα στον Αβερόη που τα περίφημα τρία υπομνήματά του, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, ούτε ο Θωμάς, ο Ακινάτης, ούτε ο δάσκαλός του, ο Αλβέρτος Μάγνους, ούτε κανένας άλλος μπορούσε να τα αγνοήσει. Ο στόχος τους ήταν να ανταλάβουν υπόψη και μάλιστα ως θεμέλιο της δουλειάς τους, αλλά ταυτόχρονος να αποκρούσουν τον απόλυτο μονισμό που τα διέπνεε. Και αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, μια ερμηνευτική παρέμβαση ενώ, ο αβεροϊκός μονισμός θυμίζει κατά τη τον σπινοζικό μονισμό αιώνας αργότερα, υπό την έννοια ότι περιέχει μια αρχή μη αποκλεισμού, ένα βαθιά ριζοσπαστικό δημοκρατικό σπέρμα. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι λοιπόν που παίζονταν ήταν κρίσιμο από κάθε άποψη, θεωρητική, πολιτική, και αφού ο Σιγκέρη ήταν ο μείζων εκφραστής του λατινικού αβεροϊσμού, ήταν και προφανώς ο μείζων αντίπαλος του Αλβέρτου και του Θωμά. Οπότε ο Θωμάς του ρίχτηκε και μάλιστα άγρια. Ως εδώ, το έργο το έχουμε ξαναδεί, Αλλά η ευρωπαϊκή ταυτότητα που διαμορφώνεται χάρη σε αυτές τις συγκρούσεις, μέσω αυτών των συγκρούσεων, δηλαδή προϋποθέτει όλους τους όρους τους, όσο και αν αυτό ενοχλεί, Όσους τώρα μορολογούν περί μάχης των πολιτισμών, όσους αγνοούν ότι την ίδια εποχή ο Τζότο αφομοιώνει μέσω του Τσιμαμπούε και μετασχηματίζει τη Μανιέρα Γκρέκα, ότι η ποίηση, όπως την ξέρουμε από τον Τόλτσε στην Νόβο σήμερα, δεν θα υπήρχε χωρίς τη συγκυρία των δύο σικελιών, όπως έχουμε ξαναπεί, χωρίς μια κήτη όπου συνέρεαν τέσσερις πολιτισμοί. Η Ευρώπη, λοιπόν, απαρτιώνεται στην πρώτη εκείνη στιγμή τη μόνο αν συνυπολογίσουμε και την πνευματική στάση που υπόκειται στην τερτσίνα του Δάντη, η οποία σημειωτέων γράφτηκε, ενώ η θεωρητική μάχη για την οποία μιλήσαμε παραμένει ακόμη ζωηρή. Γράφτηκε πάντως πριν από το 1320. Συγκαίρι, βέρη Σε κερούς που τον αομοιοκαταληκτής με την αλήθεια είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου κυριολεκτικά. Ήταν ο Δάντης λιγάκι αβεροιστής έχει υποθεί και αυτό και σίγουρα κατά την άποψή μου ήταν αβεροιστή ο Καβαλκάντη για τον οποίο έχουμε ξαναμίλησει ο μεγάλος αδελφός του Δάντυ α πούμε που η σκιά του βαραίνει πάνω σε ολόκληρη τη θεία κομμωδία αλλά το ζήτημα δεν ήταν αν ο Δάντης ήταν ή όχι αβεροιστής αυτό θα βρισκόταν ήδη αρκετά κοντά στη μυσαλωδοξία ενώ εδώ διασπάται οριστικά ο κλειός τη. συγκαίρι βέρι σα δυο ζυγαριά να ισορροπούν ένθεν και ένθεν της έκτοπης οδού αχύρου. Δεν πρόκειται για συμψηφισμό, δεν πενεύει ο ίδιος ο Θωμάς τον αντίπαλό του, επειδή τάχα στον παράδεισο βρισκόμαστε πια, οπότε μαζί με το δρέπανο του θανάτου αμβλύνεται και η κόψη των ιδέων. Αντιθέτως, εδώ στη γη όπου γράφεται η Θεία Κομμωδία, ο Δάντης διεκδικεί ως ιδανικό, ω ένα τρόπο να σκέφτεσαι και να ζεις που δεν θα κόβει από τη μια μεριά του μόνο υπό τον όρο να στομώσει από την άλλη. Και για να το πετύχει αναδεικνύει εξίσου όλους τους πόλους έντασης. Εξυψώνει το φως της έρεσης και το συνειφαίνει ψηλά στον παράδεισο με όλα τα φώτα της σκέψης σε ένα αραβούργημα αλήθειας. Και εδώ κάτω ο αχυρόνα φουντώνει ιδανικά. Υπό τον όρο δύο ήχοι να συγκρουστούν σε μια ρήμα και να πετάξουν μια σπίθα. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλη.